Με τη Χάρη του Θεού, όπως βλέπετε αδελφοί μου, πλησιάζουμε στις άγιε ημέρες των μεγάλων εορτών της Χριστιανοσύνης, τις ημέρες των Χριστουγένων και των Θεοφανίων και ήδη μας προετοιμάζουν οι εορτές αυτών των μεγάλων Αγίων που εορτάζουμε αυτές τις ημέρες εκτές της Αγίας Βαρβάρας σήμερα του Αγίου Σάββα του αύριο του Αγίου Νικολάου και ούτω καθεξής στις 9 τη Αγίας Άνης στις 12 του Αγίου Σπυρίδωνος του Αγίου Ελευθερίου του Αγίου Διονυσίου και λοιπά και λοιπά Οι εορτές των Αγίων έχουν σκοπό από την Αγία μα Εκκλησία Έχουν σκοπό πρώτον μεν να μας παραδειγματίζουν οι Άγιοι με το παράδειγμα τους και να μας δίνουν να καταλαβαίνουμε ότι η σωτηρία και η αγιότητα δεν είναι ανέφικτα πράγματα για τον άνθρωπο είναι μέσα στις δυνατότητες που έχει δώσει ο Κύριος τον άνθρωπο οποιασδήποτε εποχής άνθρωπο ας είναι και της σημερινής εποχής ας είναι και οποιασδήποτε δύσκολης εποχής ο άνθρωπος πάντοτε έχει τις δυνατότητες με τη χάρη του Θεού πάντα βέβαια να επιτυγχάνει τον αγιασμό του να επιτυγχάνει τη σωτηρία του αλλά οι Άγιοι του Θεού στην προκειμένη περίπτωση έχουν εδώ και σκοπό να μας προετοιμάσουν να προλιάνουν το έδαφος ούτω ώστε να φτάσουμε έτοιμοι, κατά το δυνατόν έτοιμοι, να απολαύσουμε τις μεγάλες εορτές που έρχονται των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Το περασμένο Σάββατο ο λόγος μας ήταν στους στίχους 5 και 6 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος στους στίχους αυτούς ο Κύριος μας έδειξε την αγάπη Του και τη συμπάθειά Του. Όχι προς τους πλουσίους και τους ευμαρείς ανθρώπους, αλλά προς τους τοχούς, τους απόρους, τους στενάζοντες, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα στις δυσκολίες, τις περιπέτειες, μέσα στην ανέχεια και στη φτώχεια σε αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος έχει μια ιδιαίτερη συμπάθεια μια ιδιαίτερη αγάπη και υπερασπίζεται τον αδικούμενο έτσι λέγει ο προφήτης Ισαΐας υπερασπίζεται τον αδικούμενο υπερασπίζεται τον φτωχό την χείρα είναι ο Πατήρ των Ορφανών και ο Προστάτης των Χειρών. Είναι ο Πατέρας των Φτωχών. Είναι Αυτός ο οποίος δίδει τα αγαθά Του σε όλους. Όμως χαίρεται σε όταν τα δίνει στο Φτωχό, διότι ο Φτωχός ευχαριστεί τον Θεόν, διότι ο Φτωχός στον Θεόν απευθύνεται. Ο πλούσιος βλέπει το πορτοφόλι του, θεοποίησε τα αγαθά του Θεού. Ο πλούσιος ηγάπησε τα κτίσματα παρά τον κτίστην. Ο πλούσιος βλέπει και πιστεύει σε αυτό που έχει, ενώ ο πτωχός πιστεύει σε αυτό που δεν βλέπει. Και αυτός που δεν βλέπει είναι ο Κύριος, ο οποίος ευρίσκεται πάντα δίπλα του να τον ενισχύει, να τον δυναμώνει να του δίνει να τον προσέχει μας είπε λοιπόν ο λόγος του Κυρίου όποιος καταγελά των πτωχών παροξύνει τον ποιήσατο αυτόν δηλαδή εάν Εμπαίζει τον φτωχό, εάν λιδωρεί τον φτωχό, εάν συκοφαντεί τον φτωχό, εάν είσαι ο άπονος εκείνο ο οποίο επειδή βρίσκεσαι σε θέση ισχύω, αντιμετωπίζει τον φτωχό επειδή τον βλέπει στη θέση της μειονεκτικότητα να ξέρεις ότι εκείνη την ώρα εκνευρίζεις τον Θεόν. Έτσι λέει ο Κύριος. Ο καταγελών πτωχού, παροξύνει τον πεισάντα αυτών. Ο Κύριος περιμένει από μας αγάπη προς τον φτωχών. Ο Κύριος περιμένει από μας συμπάθεια. Ο Κύριος περιμένει από μας να Συντρέχουμε τον πτωχό Να βρισκόμαστε στις ανάγκες του δίπλα του Γι' αυτό σου έδωσε ο Θεός περισσότερα από αυτά Που σου αρκούν Για να κοιτάξεις και εκείνον που δεν έχει Και δεν φτάνει ότι δεν τον κοιτάς Δεν φτάνει ότι δεν βλέπω δίπλα μου Και δεν τεντώνω το αυτοί μου να ακούσω τον στεναγμό των φτωχών Αλλά γίνομαι και λίδωρος Γίνομαι και παίκτη. Και αυτόν τον άνθρωπο που αξίζει την αγάπη μου και την ανέχεια και την συμπάθειά μου, αυτόν τον άνθρωπο δυστυχώ παραφέρομαι απέναντί του. Σα είπα όμω, μην ξεχνάτε αδερφοί μου, μην ξεχνάτε τον τροχό <χω> ότι η γη είναι ένα μία ρόδα που σήμερα σε έχει ψηλά για να σου θυμίζει ότι συνεχίζει να γυρνά δεν σε έβαλε η ζωή ψηλά, δεν σου έβαλε η ρόδα ψηλά για να σε κάνει να πιστέψεις ότι θα σταθεί εκεί πάνω η ρόδα γυρνάει και πρόσεξε μην τυχόν και βρεθεί κάτω και τότε έχεις εσύ την ανάγκη των άλλων και οι άλλοι επιτρέψει ο Θεός να σε λιδωρούν και να σε εμπέζουν. Ο καταγελόν πτωχού παροξύνει τον ποιήσατα αυτόν. Σας είπα να σκεφτείτε και θα το επαναλάβω, να σκεφτείτε ότι όχι μόνον τι θα γίνει μέσα στο σπίτι σας αυτές τις ημέρες, μέσα στο σπίτι σας μπορεί να υπάρχει χαρά. Μπορεί τα εγγόνια σου και τα παιδιά σου να ζουν ημέρες ευτυχίας και χαράς. Να έχουν τα παιχνίδια τους, να έχουν τα ρούχα τους, να έχουν τα γλυκά τους, τα φαγητά τους, πλούσια. Φύγε από το σπίτι σου και πήγαινε το μυαλό σου εκεί που δεν υπάρχουν αυτά. Μόνο έτσι θα καταλάβεις την ανάγκη που υπάρχει εκεί που δεν έχουν αυτά που έχεις εσύ σήμερα. Στρίψε το μυαλό σου και γύρισέ το εκεί που υπάρχει η φτώχεια, που υπάρχει ο άπορος, η χείρα, το ορφανό, εκεί που υπάρχει ο πτωχός, εκεί που υπάρχει ο γέροντας, ο ανήμπορος, η γερόντισσα, οι που την εγκατέλειψαν τα παιδιά της Εκεί να πάει το μυαλό σου Αυτές τις Άγιες ημέρες εκεί να πάνε τα βήματά σου Φύγε από το σπίτι σου αν έχεις το στένος και τη δύναμη Άφησε την εποχή του σπιτιού σου και πήγαινε εκεί Που μπορείς να δώσεις χαμόγελο σε κάποιον που κλαίει Πήγαινε εκεί που περμένει ο άλλος και δυστυχώς εχάθηκε σήμερα η ανθρωπιά, εχάθηκε η αδερφοσύνη, ο ένας κοιτάει μόνον τον εαυτόν του και δεν έχει μάτια να κοιτάξει παρά έξω. Πήγαινε εκεί που θα ήθελε ο Κύριος να είσαι. Ο Κύριος τέτοιες μέρες δεν σε θέλει με στο σπίτι σου. Ο Κύριος αυτές τις ημέρες ειδικά δεν σε θέλει κοντά στους δικούς σου Τους αρκεί η χαρά που έχουν Τους αρκεί η ευμάρια Τους αρκούν τα αγαθά που έχουν Να πα εκεί που δεν έχουν Να πα εκεί που δεν υπάρχουν αγαθά Να πα εκεί που οι άνθρωποι στενάζουν και στερούνται Και αυτό να ξέρεις τα καταγραφή από τον Θεό Αυτό θα στο χρεώσει ο Θεός και αυτά τα βήματα που έκανες θα τα βρει μετρημένα από τον αγγελό σου κατά την ημέρα της κρίσεως αυτά τα βήματα που έκανες να πλησιάσεις αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ειδικά αυτές τις ημέρες κάποτε βρέθηκα κοντά σε έναν Άγιο άνθρωπο τέτοιες ημέρες μεγάλες και μου λέει φέρε τον κατάλογο τον τηλεφωνικό του τον πήγα λοιπόν και έψαχνε μέσα στον ιδιαίτερό του κατάλογο και έβρισκε κάποια ονόματα για να πάρει τηλέφωνο λέω ποιοι είναι αυτοί που παίρνει τηλέφωνο είναι αυτοί μου λέει που αυτές τις ημέρες δεν πρόκειται να ακούσουν κανένα στο τηλέφωνο λέω ποιοι είναι αυτοί είναι οι είναι οι είναι οι φτωχοί, οι εγκαταλελειμμένοι αυτοί αν τους πάρω τηλέφωνο τώρα θα πετάξει η ψυχή τους στα ουράνια Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μια καλημέρα ζητάνε ένα χρόνια πολλά ζητάνε εκείνο το οποίον δυστυχώς ούτε και αυτό δεν είμαστε άξιοι να τους προσφέρουμε Φύγε από το σπίτι σου και πήγαινε εκεί που σε χρειάζονται Τήρησε αυτό που είπε ο Κύριος άφε τους νεκρούς, στάψε τους εαυτό νεκρούς και εσύ παράγγελε τα, τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού πήγαινε να δώσεις το μήνυμα της χαράς, της αισιοδοξία, ότι η ζωή δεν είναι πένθος και δεν είναι δάκρυα αλλά η ζωή είναι ο Χριστός, η αληθινή ζωή ούτω ώστε οι άνθρωποι να το πάρουν λίγο επάνω τους Και παρακάτω μας είπε ότι εάν εσύ δείξει πλάχνα, εάν εσύ δείξει αγάπη, εάν εσύ δείξει στον άλλον εκείνο το οποίον έχει ανάγκη ο άνθρωπος, τη συμπαράσταση, την αγάπη, την ευσπλαχνία, να ξέρεις ότι και ο Κύριος θα το θυμηθεί αυτό στη βασιλεία του την Επουράνιο. Ο επισπλαχνιζόμενος Η Υπόσχεση είναι αυτή. Και όταν σου δίνει ο Κύριος υπόσχεση, μην αμφιβάλλεις ούτε στο ελάχιστο. Εάν εσύ έδειξε, αγάπη, ακόμα και στοιχειώδη αγάπη, σε εκείνον ο οποίος την είχε ανάγκη, να ξέρεις ότι ο Κύριος θα στην ανταποδώσει. Κάποτε, σας το έχω πει αυτό το παράδειγμα παλαιά, δεν ξέρω αν το θυμίστε, θα σας το υπερθυμίσω. Κάποτε ήταν κάποιος πλούσιος και συνεχώς επήγαιναν οι πτωχοί και τους ζητούσαν αλλά εκείνος δεν, είχαν, δεν έστριβε ούτε καν το μάτι του να τους κοιτάξει όχι να τους δώσει ποτέ δεν έδωσε ούτε μια πουκιά ψωμί. μαζεύτηκαν λοιπόν κάποτε η πτωχοί μεταξύ τους και λένε τι θα κάνουμε με τούτον εδώ τον παλιάνθρωπο δεν μας δίνει τίποτα πετάγεται λοιπόν ένας ένας πονηρός έξυπνος και λέει αφήστε τον και θα δείτε εγώ θα τον κάνω να μου δώσει πως θα του κάνει θα του, να σου δώσει καθίστε και θα δείτε Πράγματι λοιπόν καιροφυλακτούσε, βγήκε από το σπίτι ο πτωχός, επήγε στο φούρνο, αγόρασε πέντε έξι κιλά ψωμί και ο πτωχός επήγε κοντά του και άρχισε να του ζητιανέβη. Δώσ' μου, δώσμου, μου, δώσμου, μου, δώς μου, δώς μου, όχι δεν σου δίνω, φύγε, δεν σου δίνω, φύγε, φύγε, όχι θα μου δώσεις, δεν σου δίνω, φύγε, δεν σου δίνω, θα μου δώσεις, δεν σου δίνω. Θα μου δώσεις. νευρίασε ο ο πλούσιος δεν είχε τι να του πετάξει εκείνη Τώρα πέτρα έψαχνε να το βρει Παίρνει ένα καρβέλι του το πετάει Να τον πετύχει και ο φτωχό το πήρε και έφυγε Και γυρίζει προς του φτωχούς και λέει είδατε Να τον έκανα και μουδο. Έλα όμως που ήρθε η νύχτα Και έπεσε ο πλούσιος να κοιμηθεί Και είδε ότι βρέθηκε στην κρίση του Θεού. Και από τη μια, οι δαίμονες είχαν να παρουσιάζουν όλη την ασπλαχνία του. Και όλη την κακότητα που έδειχνε. Και όλη τη σκληροκαρδία του, ότι ποτέ δεν σε κανέναν. Όμως, ξαφνικά έρχεται και ένας άγγελος. Η κατάσταση ήταν απογοητευτική έρχεται και ένα άγγελος ήταν ο άγγελός του και λέει όχι κύριε κάτι καλό έχει κάνει αυτός λέει τι καλό έκανε βγάζει λοιπόν από τον κόρφο του ο άγγελος το καρβέλι το ψωμί να λέει αυτό το καρβέλι χτες το έδωσε σε ένα φτωχό εκείνο που πέταξε από ανάγκητο, και το βάλε επάνω στη ζυγαριά του Θεού και ο Θεός πράγματι το μέτρησε υπέρ του και ξύπνησε ο πλούσιος το πρωί ο και αναλογιζόταν αν αυτό το καρβέλι που με τόση κακία και μίσος το πέταξα ο Θεός το ελόγησε σαν ελεημοσύνη έλεγε στον εαυτόν του για φαντάσου να κάνω με την καρδιά μου τις ελεημοσύνες και πράγματι από εκείνη την ημέρα άλλαξε άρδιν και από πλούσιος άσπλαχνος υπήρξε βεβαίω πλούσιος, αλλά ευσπλαχνικός και ελεήμων. Αυτό μην το ξεχνάς. Αν αυτή η ελεημοσύνη πιάνει, αν αυτή η ελεημοσύνη σε εκείνη την περίπτωση έπιασε για να μας διδάξει ο Κύριος πόση μεγάλη αξία έχει η ελεημοσύνη, φαντάσου λοιπόν όταν το καλό το κάνεις με την καρδιά σου, θα στο χρωστάει ο Θεός. Ευσπλαχνίστηκες, έδειξες αγάπη, θα σε ελεήσει ο Θεός. Είναι υπόσχεσης, είναι λόγος του Θεού και ο Κύριος, είπαμε, είναι πιστός εν τις λόγης αυτού και αυτό που λέγει θα το τηρήσει με ακρίβεια. Και επίσης, Μα είπε ότι ο πλούς, ότι η χαρά του γέροντα είναι τα εγγόνια του και η χαρά των παιδιών είναι οι γονεί Το δεύτερο είπαμε δυστυχώ, έχει αρχίσει να χαλάει, εξαιτία μα, εξαιτία ημών των μεγαλύτερων. Οι νεότεροι έχασαν το σεβασμό τους προς τους γέροντες. Το πρώτο ισχύει, είναι φυτευμένο από το Θεό. Ο γέροντας να έχει την ιδιαίτερη εκείνη αγάπη και να σκυρτάει η καρδιά του βλέποντας τα εγγόνια του. Όμως, το δεύτερο είπαμε, είναι εκείνο που έχει αρχίσει να φθήνει, να χαλάει, να μικραίνει, να εξαφανίζεται. Και σε αυτό φταίμε εμείς αγαπητοί μου αδερφοί. Οι μεγαλύτεροι φταίμε για τα κατορθώματα των νεότερων. Εμείς οι μεγαλύτεροι φταίμε για εκείνα τα οποία δυστυχώς πράττουν τα παιδιά μας, οι νεότεροί μας. Αυτά χοντρικά είπαμε στο περασμένο μας κήρυγμα. Και τώρα συνεχίζουμε στο υπόλοιπο του στίχου 6 που είναι ο στίχος 6α. Ξανασυναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις, διαβάζοντας τις παροιμίες του Σολομόντος. Πολλοί στίχοι, δηλαδή παραπλήσιοι, που δεν αλλάζει το νόημα μεταξύ τους, αποτελούν συνολικά ένα στίχο και απλώς είναι υποτετμημένοι, δηλαδή υπάρχουν υποδιαιρέσεις του ιδίου του στίχου. Και ο ίδιος ο στίχο χωρίζεται σε Α, Β, Γ και ούτω καθεξής. Εδώ λοιπόν σήμερα θα δούμε το υπόλοιπο του στίχου 6, τον 6α δηλαδή, και θα δούμε και τον στίχο 7 στη συνέχεια. Πρόσεξε τώρα τι μας λέγει ο στίχος. Είναι λόγια τα οποία είναι που παίρνει ο Κύριος από την καθημερινότητά μας τα οποία όμως μας παραπέμπουν είναι μεταφορικές εικόνες που μας παραπέμπουν σε μεγάλη ουσία στη μεγάλη πραγματικότητα Τι λέγει Διαβάζω Του πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων του δέα απίστου, ουδέο ο βολός παίρνει ο Κύριος την εικόνα την καθημερινή μας εικόνα την εικόνα του εμπόρου και του πελάτη πας τον έμπορο να ψωνίσεις στο μπακάλι, στο μανάβι να πάρεις ρούχα, να πάρεις παπούτσια να πάρεις ένα σωρό πράγματα που υπάρχουν σήμερα πας μέσα και ξαφνικά βλέπεις ότι ξέχασες το πορτοφόλι σου στο σπίτι όμως τα πράγματα πρέπει να τα πάρεις είναι γνωστό σου ο έμπορος τον πλησιάζει. Σε παρακαλώ πολύ, ξέρεις, μου συμβαίνει αυτό, μου συνέβει αυτό, ξέχασα το πορτοφόλι μου στο σπίτι, δεν έχω χρήματα αυτή τη στιγμή μαζί μου, δώσ' μου τα πράγματα τα οποία τα επίγομαι και θα σε πληρώσω. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Έχει συμβεί με όλους μας. Yeah. Και τώρα πήγες, πήρες τα πράγματα, έφυγες έχει μείνει το χρέος σου ο βακάλης, ο Μανάβης, ο έμπορος έχει πιστώσει και υποχρεούσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα να επιστρέψεις εκεί στο μαγαζί να πας να πληρώσεις εάν φανεί αξιόπιστος δηλαδή αν το χρέος αυτό σε τρώει μέσα σου και κοιτάς ή δυνατόν την ίδια στιγμή να επιστρέψεις να δώσεις τα χρήματά σου τότε αποκτάει το πρόσωπό σου εμπιστοσύνη σε βλέπει πλέον ο έμπορος με άλλο μάτι, με άλλο μάτι. σε βλέπει ο έμπιστο αν του ξαναζητήσεις ποτέ χάρη με πολύ χαρά θα σου τη δώσει. Έχει πλέον πάρει τα διαπιστευτήριά σου. Του έδωσες να καταλάβει ότι δεν είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται την καλοσύνη των άλλων. Του έδωσες να καταλάβει ότι δεν είσαι από εκείνους τους ανθρώπους που θα κλέψουν. Θα εκμεταλλευτούν. Αντίθετα του έδωσες την εντύπωση ότι είσαι τίμιος άνθρωπος, ότι είσαι ευγενής, ότι εκτίμησες την αγάπη και την εκτίμηση που σου έδωσαν, που σου έδειξαν και κοιτάς να είσαι συνεπέστατος απεραντήτους. Αν όμως είσαι κακοπληρωτής, αν όμως είσαι κακός πελάτης, Αν την καλοσύνη που σου κάνανε το να σου δώσει πίστοση δηλαδή το να σε χρεώσει εσύ στη συνέχεια κάνεις πως δεν κατάλαβες τίποτα Στηρίζει αδιάφορα ξεχνάς δήθεν ξεχνάς αυτά που οφείλεις για πες μου σε παρακαλώ ποια θα είναι Έκτοτε η μεταχύριση που θα έχεις από τον έμπορο Είναι δυνατόν ποτέ να σε ξαναεμπιστευτεί Είναι δυνατόν ποτέ αν μάλιστα το ποσό που καταχράστηκε είναι μεγάλο Είναι δυνατόν ποτέ να σε ξαναφήσει να μπει στο μαγαζί του Μπορεί να μην έχει τις απαιτούμενες αποδείξεις να σε σύρει στο δικαστήριο όμως έκτοτε δεν θέλει ούτε να σε ξαναδεί τα μάτια του. Τα λέω καλά μέχρι εδώ. Τα λέω καλά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και βλέπετε αυτή είναι η εικόνα που μας δίνει εδώ ο Κύριος. Του πιστού λέει όλος ο κόσμος των χρημάτων. Αυτός που είναι συνεπείς. Δεν έχει κανένα φόβο ο καθένας να του εμπιστευτεί οτιδήποτε, χρήματα οτιδήποτε. Αφού σε εμπιστεύομαι δεν είναι δυνατόν εσύ να μου φας τα χρήματα. Σε εμπιστεύομαι με κλειστά τα μάτια. Του δε απίστου ουδέ ο βολός. Σε εκείνον ο οποίο όμως δεν είναι έμπιστος σε εκείνον ο οποίο κοιτάει να καταχραστεί την καλοσύνη του άλλου εκεί πλέον δεν πρόκειται κάποια στιγμή να του μείνει ούτε ο βολός, ούτε λεπτόν δηλαδή όμως γιατί μας το αναφέρει αυτό η Αγία Γραφή λέτε να έχασε τα σέστα του ο Θεός δεν έχασε τα σέστα του η εικόνα αυτή σας είπα είναι μεταφορική η εικόνα έχει άλλη έννοια και η άλλη έννοια της εικόνας είναι ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στη σχέση του με τον άνθρωπο. Αναλογίστηκες ποτέ πόσο οφείλει στο Θεό. Για να τα πάρουμε. Ο έμπορος είναι ο Κύριος και εγώ είμαι ο πελάτης ο Κύριος μου δίνει και εγώ χρεώνομαι απέναντί του ο Κύριος με πιστώνει με τα αγαθά τα μέτρησες ποτέ τα αγαθά του Θεού δεν τα μέτρησες και ξέρεις γιατί δεν τα μέτρησες για δύο λόγους πρώτον μεν διότι δεν μέτριονται δεν μετριότε. θα χάσει το λογαριασμό και δεύτερον γιατί δεν τα γιατί δεν Schoolsрам <laughs> γιατί τα θεωρούσε αυτονόητα και συνεπώς Ay glorious Για μέτρησε λοιπόν τα, τα, τα, τα δώρα του Θεού και να ξεκινήσουμε από το Μέγα έλεος, γιατί είδες λέγει Ελέη σών με ο Θεός κατά το Μέγα έλεος υπάρχει το Μέγα έλεος, αλλά υπάρχει και το Μικρό έλεος. έτσι έχει και το Μέγα Έλεως ο Κύριος έχει και το Μικρό Έλεως ο Κύριος «Για να δούμε ποιο είναι το Μέγα Έλεος». Να «Έλεϊσόν με ο Θεός, η συγχώρηση των αμαρτιμάτων. σου». Το εκτίμησες ποτέ αυτό. Ξέρεις τι είναι να είσαι κακούργος, να είσαι δολοφόνος, να είσαι πόρνος, να είσαι διεφαρμένος, να είσαι μιχός, να είσαι μιχαλίδα, να έχεις έγκλημα, να έχεις σκοτώσει άνθρωπο, να έχεις κάνει εκτρώσει. και να πας μια μέρα μέσα στο εξομολογητήριο, να γονατίσεις να υπείς τις σου να κλάψεις για αυτές <και>, και αφού ο ιερεύς σου διαβάσει τη συγχωρητική αυτή να σου πει μετά φύγε όλα αυτά φύγαν από πάνω σου <και> είσαι Άγιος πω, πω, πω. άγιος εγώ Άγιος εγώ η πόρνη Άγιος εγώ η βρωμιάρα Άγιος εγώ η φώνησα, Άγιος εγώ ο φανιάς Είσαι Άγιος Ο Κύριος Εν ρηπεί ο θαλμού Σου συγχώρησε όλες τις αμαρτίες Ο Κύριος μη μιλάς γυγιά Μην μιλάς Ο Κύριος Ο Κύριος με μία εξομολόγηση ειλικρινή και εν ο Κύριος σου έδωσε την πιστοποίηση της Αγιότητος αν πεθάνεις εκείνη τη στιγμή που να το έφτιαστε να πεθάνετε εκείνη την ώρα που βγαίνεις από το εξομολογητήριο εάν πεθάνεις είσαι Άγιος είσαι Άγιος γιατί ο Κύριος δεν μετράει τι ήσουνα ο Κύριος δεν μετράει τι έκανες στο παρελθόν σου, στη ζωή σου. Ο Κύριος μετράει τη στιγμή εκείνη. Ενώ έβρωσε λέγει και κρινόσε. όπου σε βρω θα σε κρίνω. Δεν θα κοιτάξω τι έκανες στο παρελθόν. Εγώ θα κοιτάξω την τελευταία σου στιγμή. Με ε, τελείωσε, τελείωσε. Σβήσαν όλα. Σβήσαν όλα. Να το ομέγα έλεος του Κύριου Το εκτιμήσεις ποτέ Δεν το εκτιμήσε. Και ξέρετε και κάτι ακόμα Όχι μόνο δεν το εκτιμήσαμε Αλλά πλέον το ύψιστο αυτό μυστήριο Το περιγελούμε κιόλας Και το κοροϊδεύουμε Ενώ με αυτό ο Κύριος Σε έχει κάνει να αγιάζεσαι Να επανακτάς την αγιότητά σου Τη χαμένη από τις αμαρτίες Εσύ το πήρες αυτό κοινή κορδόνη Και αμαρτάνεις ασύστολα Έχοντας το νου σου ε, ότι θα έρθει η στιγμή θα πάω να εξομολογηθώ παραμύθια δηλαδή κοροϊδία, κοροϊδία. τέτοια εξομολόγηση να σου λείπει τέτοια εξομολόγηση εξομολόγηση σκοπιμότητας να σου λείπει λογαριασμό λοιπόν σου άνοιξε ο Κύριος για βάλε το μετράς αυτό για το με πόσα ευρώ μετριέται η συγχώρηση των αμαρτιών σου δεν υπάρχει ποσόν δεν υπάρχει πια εκατομμύρια, πια δισεκατομμύρια, πια τρισεκατομμύρια. Ποιος θα μπορούσε να αλλάξει την ήσυχη συνείδησή του από τις αμαρτίες του, την καθαρότητα της καρδίας του με τρισεκατομμύρια ευρώ. Βάλ' του κάτω από το μαξιλάρι του ένοχου, βάλ' του θησαυρούς. Θησαυρούς βάλ' του. Δεν πρόκειται να κοιμηθεί όλη νύχτα εάν η συνείδηση τον βασανίζει. Δεν υπάρχει ωραίο μαξιλάρι από την ήρεμη συνείδηση. Θεώ δεις άλλο στοιχείο, δωρεάν στοιχείο που μας δίνει ο Κύριος, το μέγα έλεος του Κυρίου, θες το δεις? Το σώμα του και το αίμα του. Η Θεία Κοινωνία. Τι είναι αυτό που το περιφρονεί; Που το περιφρονεί; Και τι λες. Α. Εγώ θέλω να φυλάγουμε με τον άντρα μου Α, εγώ δεν θέλω να παρακοινωνήσω Τι είπες βρε, τι είπες, κατάλαβες τι είπες Τι είπες, το σε αυτό που είπες Τι είπες, τι βγήκε από το στόμα σου αυτή τη στιγμή Προτιμάς την αμαρτία Προτιμάς την εσχρότητα Προτιμάς τη βρωμιά από το σώμα και το αίμα του Κυρίου Τι είπες, τι είπες Τι ήταν αυτό που βγήκε από το στόμα σου Δεν καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι Το Άγιο Μυαλό που μας έδωσε ο Κύριος στον Παράδεισο Την Άγια Σκέψη και την Άγια Καρδιά Την κάναμε βόθρο, την κάναμε Βόθρο, βούρκο Και δυστυχώς συγκρίνουμε τα ασύγκριτα και τα άθλια τα κάναμε προτιμότερα των ουρανίων και των Αγίων. Και βλέπεις ο άνθρωπος να προτιμά να μην κοινωνήσει για να έχει εσχρές και βρώμικέ σκέψει και εσχρές και βρώμικέ πράξεις. Βλέπεις τον άλλον να προτιμά να μην κοινωνήσει προκειμένου να έχει εξωσυζυγικές σχέσεις. Βλέπεις τον άλλο να προτιμά να μην κοινωνήσει, για να μην μπει μέρα στον, στον εχθρό του. Πες μου εσύ, πώς το βλέπεις αυτό. Πες μου εσύ, που μου κάνεις τη χριστιανή, που ήρθε εδώ, να μου κάνεις το μεγάλο σταυρό, και εσύ ο χριστιανός, για πες μου, λοιπόν, πώς το βλέπεις αυτό να σου δίνει ο Κύριος μα τι υπάρχει δεν υπάρχει μα δεν υπάρχει δεν υπάρχει μεγαλύτερος θησαυρό επί του κόσμου αυτού από όσον είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου ασύγκριτα μεγαλύτερος από όλα τα στοιχεία και εσύ αν και εσένα δεν σε ενδιαφέρει και γελάει ο άλλος πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις λέει έξι χρόνια πω, πω, πω. έξι χρόνια και αν πεθάνεις πες ότι σου συνέβη κάτι Εξένει. μη μιλάς εσύ μην μιλάς σε ρώτησα σε ρώτησα εφτά χρόνια οχτώ χρόνια δέκα χρόνια δεκα χρονια δεκαπέντε χρόνια, οχθόντα χρόνια είδα κάποτε ένα γέρο 80 χρόνια Γέρο του λέω, δεν σκέφτηκες ποτέ ότι θα πεθάνεις. Δεν σκέφτηκες ποτέ την απολογία σου ενώπιον του Κυρίου. Δεν σκέφτηκες. Δεν σου μπήκε ποτέ ο λογισμός. Τι θα γίνει κι αν φύγω από αυτή τη ζωή. Τι λόγο θα δώσω. Με τι παρησία θα κοιτάξω τον κτίστη μου στα μάτια εκείνη την ώρα. Τι θα το απολογηθώ, δεν είχα καιρό μπροστά μου να μετανοήσω, δεν είχα μπροστά καιρό μου να αξιωμολογηθώ, δεν είχα μπροστά μου καιρό να πλησιάσω σε ένα πνευματικό, να αποθέσω το βάρος των αμαρτιών. Μα πόσο, πόσο καθυστερείς μες στον πνευματικό, να καθυστερείς ένα τέταρτο, να καθυστερείς μία ώρα, μα πόσο, λιγότερο, πολύ λιγότερο. Δεν τη βρήκε ποτέ αυτή την ώρα. Μέσα στα 80 χρόνια που έζησες Στα 70, στα 80, στα 90, στα 100 Δεν βρέθηκε μια ώρα στη ζωή σου Να τη διαθέσεις για την εξομολόγηση Να το Μέγα Έλεος του Κυρίου Αυτό είναι το Μέγα Έλεος Μέγα Έλεος του Κυρίου, παράδεισος Μέγα Έλεος του Κυρίου, τα μυστήρια Μέγα Έλεος του Κυρίου, η εκκλησία Μέγα Έλεος του Κυρίου, ο ιερέα. Ο ιερέας, Ο ιερέα. βαλθήκαν να του ξεριζώσουν τα γένια, να του βγάλουν τα μαλλιά, να του βγάλουν τα μάτια, να του κόψουν το κεφάλι, να τον εξαφανίσουν. Γιατί, γιατί αυτός θα σε σώσει. Άλλος να σε σώσει δεν υπάρχει. Βαλθήκαν, βαλθήκαν οι δαίμονες, εβάλανε λυτούς και δαίμονες να πολεμάνε τον ιερέα νύχτα μέρα. Νύχτα μέρα, νύχτα μέρα, νύχτα μέρα, νύχτα μέρα μην κάνει και πας προς τον παπά, χάθηκες. Κατηχητικό να πας, κατηχητικό να πας, ω, θα στο κάνω το παιδί ανώμαλο. Θα στο στοβιάσουν το παιδί. Στο, στο μοναστήρι να πας, αποπλάνησαν το παιδί. Κάνουν έτσι, αλλιώς, ό,τι και να κάνει. Παπάς, μην ακούσουν τη λέξη παπάς. <coughs> να πάει σε οίκο ανοχής, να πάει, να πάει, να πάει. Να πάει σε ηθενό κέντρο, να πάει, να πάει, εκεί να πάει. Εκεί δεν μιλάει κανεί. Εκεί δεν υπάρχει διαμαρτυρία. Και α πρόκειται περί παιδιών, α πρόκειται περί νεολαία, χρονών περί δεκάχρονων παιδιών και χρονών παιδιών και χρονών παιδιών, εκεί ασπάει να πάει, ναι, εκεί να πάει. Στην εκκλησία να μην πάει. Στον παπά να μην πάει, πρόσεξε. Προσεξε. Λυσάνε, λυσάνε τα κανάλια, λισάνε λισάνε μην πας στον παπά, πρόσεξε, κάθηκες. Γιατί, γιατί εκεί είναι εκεί είναι η σωτηρία σου χωρίς παπά στον παράδεισο δεν παίγεις ας είναι ο πιο βρωμερός παπάς του κόσμου άπαξ και είναι παπάς εκείνο το πετραχύλι που φοράει το σκισμένο, το χιλιοτρουπημένο το απεριποίητο εκείνο θα σε στείλει στον παράδεισο για βάλε τώρα την πίστοση για βάλε τι του χρωστάς του Θεού Αυτά είναι όλα αγαθά που σου δίνει, σε πιστώνει ο Κύριος σε αυτά, σε πιστώνει, του τα χρωστά δηλαδή αυτά. Σε συγχωρεί, με συγχωρεί, το σώμα του και το αίμα του μου δίνει, τη βασιλεία του μου έχει έτοιμη, την εκκλησία την έχω ανοιχτεί πάντοτε, να μπορώ να μπαίνω, να μπορώ να παρακολουθώ τις ιερές ακολουθίες, να συμμετέχω ως χριστιανός ορθόδοξος. Να πάμε και στα μικρά αγαθά, να πάμε στο μικρό έλλειο. Θα τρελαθούμε, μου. Τι να μιλήσεις, για την υγεία, δεν είναι πρώτη η υγεία, μικρό έλλειο είναι η υγεία. Να μιλήσει για την υγεία, να μιλήσει για τον αέρα, να μιλήσει για τα υλικά αγαθά, να για ποιο να μιλήσω, για ποιο ποιο, πείτε μου, σύς ποιο περπατά, τα εκτίμησε ποτέ τα πόδια σου, τα εκτίμησε. Δεν τα εκτίμησε. Μόνο άμα δει κανέναν ανάπηρο να κάθεται στο καροτσάκι, τότε σκέφτεσαι ρε τι αξία έχουν τούτα τα πόδια που περπατάω. Τα μάτια τα εκτίμησε, δεν τα εκτίμησε. Άμα δει κανένα στραβό και βαρέσει επάνω σε καμιά κολόνα, τότε θα πεις, Ω Θεέ μου, λέει, τι μου έχει δώσει, Μάτια μου έχει δώσει. Πω, πω, μεγάλο δώρο. Μεγάλο. Να γιατί μας τον ανέφερε αυτό, αυτή την εικόνα τη μεταφορική για να δεις πόσο σε έχει πιστωμένο ο Θεός Μα θα μου πει και πόσο του χρωστάω, εμένα ρωτάς Για άκουσε την παραβολή που λέει εκεί, Μύρια τάλαντα, τάλαντα Αυτό του χρωστάς του Θεού Όπως εκείνος ο δούλος που πήγε στον πλούσιο τον αφέντη του και του χρωστούσε λέει Μίρια τάλαντα και έπεσε στα πόδια και έκλαιγε και του λέγε: Δεν έχω. Και εμεί δεν έχουμε. Έχει να τα ξεπληρώσει το Θεού. Εσύ έχετε, μήπω εσεί έχετε, μπορείτε να τα ξεπληρώσετε όλα αυτά που είπα. Δεν μιλάτε. Έχετε, έχετε, μιλήστε. Έχετε, δεν έχετε. Δεν έχετε. Δεν έχετε. Έπεσε στα γόνατα και έκλαιγε. Και ο Αφέντη τον λυπήθηκε. Άντε του λέει: Στα χαρίζω. Και εμά μα τα χαρίζει ο κύριο. Μας τα χαρίζει Μας τα χαρίζει Μας τα χαρίζει Αλλά Έχει μία απέτηση Να χαρίσεις και εσύ Στον άλλον Εκείνα που σου χρωστάει Του τα χαρίζεις Δεν τα χαρίζει Και εκείνα τι είναι Εκατό είναι Έτσι δεν είναι Τι είναι Τι σου κάνει ο άλλος Που του κισκόψει Στην καλή μέρα εδώ και χρόνια Τι σου έκανε. Σε είπε μωρή Καλά σου κάνει. και τι έγινε. Σε είπε βλάκα δεν πειράζει και το Χριστό τον είπαν βλάκα. Τι άλλο σου κάνει; σε βάρεσε καλά σου κάνει. Τι άλλο σου κάνει; για πες μου τι άλλο που είναι άξιο να τον κρατάς μακριά από την σου τη μεγάλη καλημέρα τη μεγάλη, μεγάλη αξία η καλημέρα ε από την κυρία Τάδε ξέρει σημαίνει να, να μην σου πει καλημέρα η κυρία Τάδε πω, πω, πω, μεγάλο πράγμα μεγάλο πράγμα έχουμε στην καλημέρα ο κύριος θυμάσαι τι έκανε σε εκείνο το δούλο που βγήκε λέει και του χρώσταγει ο άλλος 100 δινάρια και αυτός τον έπιασε από το λαιμό και τον έκλεισε στη φυλακή τι είπε ο κύριος Έδωσε λέει εντολή στους αγγέλους. Πιάστε τον, δέστε τον, δέστε τον στο πύρτο αιώνιο. Τ' άκουσες καλά, τα ακούσατε καλά, τα ακούσατε καλά, τα ακούσατε. Να γιατί μας το ανέφερε αυτό. Είσαι πιστωμένο και εγώ και εσύ. Μας έχει πιστώσει ο Κύριος με τόσα αγαθά. Και αν φανεί συνεπής του πιστού όλος ο κόσμος των χρημάτων εάν εσύ φανείς συνεπής στα δώρα αυτά του Κυρίου και συμπεριφέρεσαι και εσύ προς τον άλλον με όλη σου την αγάπη τότε ο Κύριος θα σου δίνει και θα σου δίνει και θα σου δίνει και θα σου δίνει δωρεάν πάρε πάρε πόσα θες να πάρεις αν όμως δεν φανεί πιστός που ο βολός, δεν έχεις να πάρει τίποτα μία από το Θεό και εκείνα που έχει τα χάσεις. Εάν φανείς πιστός θα σου δίνει ο Κύριος. Εάν δεν φανείς πιστός ουδαίο βολός. ουδαίο βολός δεν θα σου μείνει τίποτα. Και πρόσεξε και υπογράμισε το αδερφέ μου. Γιατί βλέπεις ότι ο Κύριος μας, είναι, μας έχει κάνει εξηγήσει είναι πως το λένε οι μάγκε είναι εξηγημένος μαζί μας ο Χριστός είναι εξηγημένο μαζί μας δεν θα έχει λόγο να του πει. να ορίστε εδώ μα θα μου πείτε είναι τόσοι που δεν τα ακούνε ας έρθουν να τα ακούσουν εδώ δεν ξέρουν τόσα χρόνια έχουμε πόσα χρόνια έχουμε ρε παιδιά εδώ από το 1995 πόσα χρόνια είναι 14 πάμε για 15 χρόνια εδώ 15 χρόνια ε, Κάποιο θα τα άκουσε εδώ πέρα γύρω τη γύρω τη κύκλος κάθε Σάββατο το βράδυ κάπου θα μαθεύτηκε και πρόσεξε για να πάμε σε συντομή με συντομία και στον επόμενο στίχο να μην μας περάσει πάλι η ώρα σήμερα τι λέγει ζήγη είναι και αυτός ο στίχος ο έβδομος στίχος ζήγη τι λέγει ου χαρμόσι άφρονη χίλη πιστά ουδέ δικαίω χίλη ψευδή τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι σου έχει δώσει ο Θεός ένα ζύγι να αυτούς που θα πλησιάζεις για να μην ζημιώνεσαι εζύγησες το φίλο που έχεις τον ζύγησες δεν τον ζύγησες τον ζύγησες το φίλο σου τη φιλενάδα σου εσύ γυναίκα τη ζύγησες τη φιλενάδα σου Τη ζύγισε. ε Επήρε το ζύγι του Θεού να τη ζυγίσεις δεν το πήρες και ξέρει γιατί το λέω δεν το πήρε, για κοίτα τι λέει τι είναι αυτή η φιλενάδα τι λέει το στόμα της τι λέει τι λέει σαχλαμάρες λέει μπλακίες λέει τι κουτσομπολιά λέει τι λέει το στόμα της τι λέει μην την πλησιάζει άμα λέει τέτοια πράγματα ού χαρμόσει άφρονη χίλη πιστά από έναν άφρονα από έναν ανόητο άνθρωπο μην περιμένει να σου μπει καλή κουβέντα Ποιον πλησίασες Ποια κάλεσες να έρθεις στο σπίτι σου να πείτε καφέ Και ανάψετε και τσιγάρο πια Καμία που θα έρθει να σου πει Λόγια Ευαγγελίου Λόγια του Χριστού Τι ήρθε να σου πει Άμα βλέπει ότι είναι τέτοια γυναίκα Όχι μην τη μισήσεις Απαγορεύεται Δεν την αγαπάς βεβαίως Αλλά δεν έχει και δουλειά στο σπίτι σου Και δεν έχεις και εσύ στο σπίτι της την καλημέρα σου βεβαίω θα την πει, με όλη σου την καρδιά να την πει. αλλά πως το λέει ο λαός δεν ταιριάζουν τα χνότα σας στη δουλειά της και στη δουλειά σου ού χαρμόσει άφρονη πιστά που πας σε ποια πόρτα μπήκε, ποιον κάλεσες να φτεις στο σπίτι σου ποιος είναι ο φίλο σου πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι λέει ο λαός Ποιον κάλεσες να έρθεις στο σπίτι σου, θα ωφεληθεί, κάτσες μια ώρα, κουτσομπολεύεται, κουτσομπολεύεται, κουτσομπολεύεται, ποιο είναι, ποιο, πες μου τι κέρδισες τόση ώρα, λέτε, λέτε, λέτε, το συμπέρασμα, μηδέν, μηδέν, μηδέν, όχι μηδέν, μηδέν, μηδέν. μηδέν. ζημιά, ζημιά, ενώ άκου τι λέει παρακάτω, ουδέδει και ο χίλι ψευδί πλησίασε τον Άγιο το δίκαιο να δεις τι θα σου πει εκείνος θα σου πει την αλήθεια γι' αυτό δεν τον πλησιάζεις γιατί θα πει την αλήθεια γι' αυτό δεν το πλησιάζεις κάποτε ήμουν στο Άγιον Όρος σας το έχω πει νομίζω είχα πάρει δύο-τρία πνευματικοπαίδια μαζί μου είχαμε πάει απάνω και εκεί που μέναμε κοντά, σε ένα σπιτάκι έμενε ένας Άγιος, διορατικός, προορατικός. Λέω, λοιπόν, παιδιά, τα απόγευμα θα πάμε να δούμε τον Τάλε, τον παππούλι εκεί. Έχει χάρισμα προορατικό. Τετάγεται ένα, εγώ δεν έρχομαι, μου λέει. Λέει, γιατί δεν έρχεσαι. Είναι Άγιος άνθρωπος, λέω. Είναι Άγιος άνθρωπος. Έχει χάρισμα από τον Θεό. Δεν έρχομαι. Μα γιατί δεν έρχεσαι, τι έγινε, γιατί. Το ξέρεις από παλιά, τίποτα, αυτό έχετε τσακωθεί μεταξύ σας. Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί δεν έρθεις. Τι λες μου, λέει, να έρθω εκεί πέρα και να μου βγάλει τα άπλητα στη φόρα. Yeah. Τι yeah. λες τώρα, άσε με στην ησυχία μου εδώ πέρα. Yeah. Πρέπει yeah. δεν πρόκειται, του λέω, να σου βγάλει τα άπλητα στη φόρα. Οι άγιοι άνθρωποι έχουν αγάπη εσύ. Έλα, yeah. όχι, τελικά δεν τον, τον ήρθε. Yeah. Yeah. δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Πλησίασε τον Άγιο Πλησίασε τον Άγιο Γιατί εκείνος θα σου πει την αλήθεια Και ο Άγιος Δεν έχει παίξει γέλασε Ο Άγιος δεν έχει να σου κάνει τα χατήρια Ο Άγιος θα σου πει το ναι, ναι Και το ου, ου Ο Άγιος θα σου πει εκείνο που πρέπει να σου πει Και δεν πάει να εσύ Να σου πει το αντίθετο Τώρα διάβαζα Τώρα πριν φύγω από το σπίτι Διάβαζα τον προφίλ τον Ιερεμία Στο σπίτι και τον έπιανε λέει ο Βασιλιά και του λέει, έλα εδώ. Θα μου προφητέψεις λέει, θα μου προφητέψεις εκείνα που μου αρέσουν εμένα. Του λέει Βασιλιά, άμα προφητέψω εκείνα που θα σου αρέσουν εσένα δεν είναι λόγια του Θεού. Εγώ εκείνα θέλω του λέει βασιλιάς Ε δεν πρόκειται. Θα σε βάλω στη φυλακή να φας και ξύλο. Βάλεμε και στη φυλακή και να φάω και ξύλο αλλά εγώ ψέματα δεν σου λέω. Ψέματα δεν έχει τελείωσε ούχα αρμόσει άφρονη χίλη πιστά ούδε δικαίω χίλη ψευδή χίλη που λένε ψέματα δεν αρμόζω στο δίκαιο στον Άγιο άνθρωπο πλησίασε λοιπόν τον Άγιο αν θέλεις να έχεις ωφέλεια Κιάσε άσε τις κοτσομπόλες και άσε τις, τις γυναικούλες τις αράδας τις γυναιογιάς οι οποίες δεν έχουν να σου πούνε τίποτα καλό να τις αγαπάς άλλο το ένα είπαμε άλλο το άλλο αλλά κοίταξε, να ωφελήσει από τη διαβίωσή σου σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή. Να μην φύγεις από εδώ και βρεθείς πτωχός από αρετές και από καλοσύνες ενώπιον του Κυρίου. Να είστε καλά, ο Θεός μαζί σας, πρώτα ο Θεός το ερχόμενο Σάββατο και πάλι.